13 Μαρτίου Πέμπτη Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα ηχητικό Μια που έχουμε και ώρα Λοιπόν, τα κρελά κέρδη Τέλος, έτσι Βέει και ο Τ Στο 1,5-2 ευρώ Δεν πρόκειται να ξαναβρούμε για αρκετό καιρό Παρ' όλα αυτά όμως Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίε. Εδώ δεν είναι μόνο για για τις προσδοκίες που έρχονται είναι και ένα ταμπλό που έχει μια κινητικότητα και ένα ενδιαφέρον τουλάχιστον το έχει αποκτήσει τελευταία πάρα πολύ ειδικά μετά την αναβάθμιση σε ένα διόμενο με ευρώ έχει γίνει πιο έχει γίνει ενδιαφέρον ε, οπωσδήποτε στο κομμάτι που αφορά στους ε, ξένους έτσι. μπαίνουν τα κεφάλια μπαίνουν σε μεγάλα χαρτιά να μπορούν να βγουν αυτό είναι γνωστό δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε Μεγάλα και λίγα συστημικά. Παρακάτω τώρα στα μικρά κλέμε όλοι τώρα που έχουμε μικρά όλοι έχουμε κάτι μικρά στον Παούλιο και ξέρουμε περτί να σπρώκεται μην κλέτε, θα έρθει η ώρα τους. Και μια που το λέω μου λέει, ξέρω εγώ, διαβάζουμε μια είδηση στο ίντερνετ, ας πούμε, να, να τη φιλτράρουμε λίγο να είμαστε και λίγο ξύπνοι. Τόσα χρόνια είμαστε στο κουρπέτι. Να πω με μία έτσι που είδα πρόσφατα Και έκανε τύπος και Όπως ξέρετε εγώ δεν αφήνω τίποτα ένα Λέει ας το ξέρω εγώ Πείπερπα καταδολίαυση των μετόχων Έτσι αρχέ του Του 10 Κάπου εκεί ήταν μισό ευρώ η μετοχή τότε Με προσαρμοσμένες τιμές έτσι Πούλησε μια θεκατρική στον εαυτό του Αυτά που έχει κάνει και η Άλκο Και αυτά Και άμασως το έκανε θέμα το euro today έτσι. Κοιτάξτε πόσα χαρτιά πουλήθηκαν τότε στο ταμπλό, με αυτή την είδηση. Κοιτάξτε, ρίξτε μια ματιά. Εσεί νομίζω ότι η... αυτό που κάνει επίκληση, ο κάθε δημοσιογράφος που κάνει μια επίκληση διαφόρων συναισθημάτων που μα τρελαίνουν, α πούμε, καταδολίευσει, ώρες λέξει αυτέ για να χτυπήσουν εκεί που πρέπει. Ένα σωρό χαρτιά πουλήθηκαν τότε. Να πει γιατί έκανε αυτός αυτή την κίνηση. Μπορεί να την έκανε για να πάρει κάποια χαρτιά από που πούλεγε κάποιο ας πούμε για να μην πάνε σε ξαναχέρια. Είσαι άγνωστα τέλο πάντων. Μπορεί να φεύγει τότε κάποιος, μεγάλος ο ξέρω εγώ, κάποιος. Και μετά το χαρτί πήγε 3.60. Έτσι. Κορύφωσα τα 50 λεπτά μετά από αυτή την είδηση της καταδολίευσης των μετόχων και εδώ έρχεται το μεγάλο θελελειώδης ερώτημα. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάσω. αν μιλάω σε καινούριου Να τα ξαναπούμε Οι δεν νομίζω να τα χρειάζονται αυτά Εμείς δεν είμαστε Μπορεί εγώ μέσα σε να θέλω εταιρική διακυβέρνηση Αλλά με διαφέρει ποτά πολλά το χαρτί στο ταμπλό Να αποδίδει Έτσι δεν είναι Για μικρομετόχους μιλάμε Για retail, για μας δηλαδή Δεν νομίζω να είναι κανένα εδώ Που να έχει εκατομμύρια και να παίζει χαρτιά Άρα, μα διαφέρει το χαρτί. Όχι εταιρεία, τι κάνει. Μας διαφέρει τι κάνει για την άποψη να ξέρουμε πού κινείται, τι λαμμογέ κάνει κλπ. Άμεσο σύνολο τη διαδρομή τη κάνει μια κίνηση, η οποία υπαγορεύεται από μια πώληση πακέτου τη εποχή. Θα με κάνετε και λέω πράγματα που δεν πρέπει κανονικά. Αλλά βλέπετε μια είδηση σκέτη. Διαβάζετε και την καταπίνετε μάστη. Ρίξτε μια ματιά στο background. Ρίξτε μετά από αυτή την είδηση τι έγινε στο ίδιο το χαρτί που ενδιαφέρει τον κόσμο. Εν μέσω κρίση τρελής το 2011 που έδωσε 7-8 φορέ τιμή πάνω. Κοιτάξτε τα θεμελιώδη τη εταιρεία αφού σα διαφέρουν τόσο πολύ. Είναι ήσυχο το χαρτί τώρα. Μέσα στο, θα, στην τρελή λογική σα νομίζετε ότι βγαίνει κάποιο και πουλάει 100 κομμάτια από την εταιρεία. Μα 100 κομμάτια να έχει πουλήσει είναι υποχρεωμένο να το ανακοινώσει. Υπάρχει απαξίωση στα μικρά. Σα έχω πει το retail. Δεν μπορεί, άμα δεν ακολουθήσουν, σα έχω πει ότι υπάρχει πρόγραμμα να σα το κάνω σνάψο και θα σα το βάλω να το δείτε στο τέλο τη ημέρα. Θεωρητικά, γιατί εγώ δεν έχω το μετοχολόγιο του εταιριών, έτσι. Θα σα βάλω μια παλιά εταιρεία που έχω το μετοχολόγιο που έχει βγει. Να δείτε ακριβώ ε, τι κινήσει τη ημέρα. Που δείχνει ακριβώ τη μεταβολή του μετοχολογίου. Είναι μπακαλίστικα τα πράγματα έτσι όπω τα λέω, αλλά έτσι είναι δεν ακολουθεί το retail και πέφτει χρήμα και ανεβαίνει ένα χαρτί δεν θα συνεχίσει. Εσείς θέλετε μια φαντασιακή μικρή εταιρεία που θα την ανεβάσει ο μεγαλομέτωχος στα ουράνια για να πουλήσετε εσεί. χωρίς να ακολουθείς κανένας. Ε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ε, εντάξει, δεν λέει το τράκελο, να λέω πράγματα αυτονόητα. Γι' αυτό έχω πει εγώ για μικρά, καθόλου. Το ότι πουλάει, α πούμε, π.χ. ο Πέτερπακ πάει να κάνει εργοστάσιο γιατί έχει 90% εξαγωγή και δεν τις προλαβαίνει. Θέλει δικό του. Αυτό είναι καλό. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα ανεβάσει και στιγμή το χαρτί. Το βάζεις στο μυαλό σου, μαζεύει χαρτιά χαμηλά και περιμένει. Είναι δυστυχώ αυτό. Έχει, θέλει ένα ολόκληρο κύκλο είναι, το μικρό να αποδώσει. Αν αποδώσει, βέβαια, μπορεί να δώσει τεράστια νούμερα. Αφού τα ξέρετε, σα είπα, το 50 έγινε 3,5. είναι πολλές απαξιωμένες όταν έρθει η ώρα τους όταν ακολουθεί στο retail που αυτή τη στιγμή πονάει το ξέρουμε όλοι όλοι ε, πουλάνε να για να έχουν λεφτά να πληρώσουν τις, το κράτος δεν έχουν λεφτά για να μπουν στις συμμετοχέ. όταν γυρίσει λίγο η κατάσταση γιατί τώρα οι μόνες κινήσεις που γίνονται είναι σπορά αφού τι βλέπετε κάτι ρεβόιλ, <coughs> κάτι μουζάκης λίγο τη, ο δρομέας Αποτυχημένο ο Market Maker θέλει άλλαγμα αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση Δεν μπορεί να κουνήσει χαρτί ούτε, ούτε, ούτε, ούτε για πλάκα Ο άλλος ο Viosol Φυτοζοή εκεί πέρα πουλώντας με 5-6 λεπτά κέρδος Και τα ξαναπαίνει μετά στο, στην ονομαστική Πού ζείτε σε άλλη, Έχετε δει τίποτα τρελές ανόδου σε χαρτιά τη μικρή λεγόμενη κεφαλαιοποίησης Τον παίρνει στόξι και αυτά Και μένει πίσω το δικό μας Εγώ σας ξαναλέω Έχω πει για μικρά Έχω πει για τοποθετήσεις σε μικρά εδώ που φεύγουν και τα, μικρο, τα συστημικά μικρά μόνο στο, μόνο, μόνο στο 25 Και λίγα παρακάτω Τι να κάνουμε αφού εκεί είναι το χρήμα Και κινούμαστε κι εμείς Όταν αλλάξει κατάσταση αλλάξουμε κι εμείς Αφού είναι πολύ σύντομες αυτές οι κινήσεις Να ξέρω ότι θα φανεί Πάρα πολύ ευκρινός στο ταμπλό Αν υπάρχουν Περάσει το χρήμα στα μικρά Δεν θέλει πολύ είσαι και πολύ ξύμιος να το δεις Λοιπόν στην υπόλοιπη αγορά τώρα Παραμένει ζωντανή η έξοδος στις αγορές Και η Αναβάθμιση από Εγώ Όλα αυτά είναι Τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει και στο περιοδικό μας Που εντυπωσίασε Στην κίνηση που είχε Τον τρομερία Σε Νομίζω ξεπέρασε κατά πολύ Και άλλα πιο ένα report του Δεκεμβρίου έχει φτάσει πια χιλιάδες αναγνώσεις δεν είναι δεν, ξέρω, δεν είναι unique βέβαια έτσι, όλες δεν μπορώ να το, να το μετρήσω αυτό δεν έχω τέτοιο τρόπο αλλά είναι τρομερό πούμε, δεν το, ούτε εγώ το περίμενα δηλαδή το απίστευτη η αναγνωσιμότητα του λοιπόν και παραμένουμε δηλαδή στα μεγάλα τα οποία από ό,τι βλέπω έτσι έχουν υπεραποδώσει. Ειδικά από τον Ιαννώνα Μιχτώρα βλέπεις πετοχές που έχουν βγάλει στον 25% και στα μικρότερα παρακάτω 20-40%. Είναι λογικό εκεί πέρα να υπάρξει ένα πισογύρισμα μικρό. Καποιακατοστή μονάδες συνήθως γυρίζουν. Τεχνικά μπορεί να το δούμε και να το γράψουμε αλλά χοντρικά εκεί πάει μέχρι να δουν τι θα γίνει. Μπορεί να προλάβουν βέβαια και εξελίξει κάποια αναβάθμιση ή κάποια έξοδος. Λογικά να... υπάρχει κυριαρχία των λόγων εδώ. Τα ισχυρά χέρια μπαίνουν στα τρελά. Υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλη τρέλα για τι μετοχές στι ελληνικέ. <coughs> Τώρα βέβαια, μέσω των αυξήσεων των τραπεζών, θα μπουν και πάλι άλλε τι τραπεζικέ πάρα πολλά φάνη. Ε, δεν νομίζω να στραγγίξει η αγορά, αφού Δεν είναι. Οι περισσότερες... Το περισσότερο όγκω των... το... τη αύξηση θα είναι παραιετοιτή των παλιών μετόχων. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, τρε... πωλήσει στα μεγάλα για να μπουν στι. Αυξή των τραπεζικών εξαιρείται βέβαια η εθνική που, η οποία νομίζω στην εθνική εορτή εκεί, γύρω 20, στην 25 Μαρτίου θα μας ανακοινώσει τα, τα αποτελέσματα και όχι, θα έχει ανακοινώσει ήδη τα αποτελέσματα και θα έχουμε το business capital plan ε, και θα κρυθούν πολλά για τη βιωσιμότητα του, της ανόδου mm. της και φυσικά του του warranty του, του ETTP που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ ε, άλλα δυο, εάν η, α, εάν η Α κάνει αύξηση κεφαλαίου που είναι ίδια με την ε, τιμή εξάσκηση που είναι γύρω στο 0,46, ε, θα το ρίξει το, το χαρτί. Έτσι, θα το ρίξει το χαρτί και θα ακολουθήσει και το warrant Αλφα ΑΤΠ. Εάν κάνει μεγαλύτερη τιμή, ας πούμε μια τιμή, ξέρω εγώ, 55, 60, 70, κάποιος δεν ξέρει, τι με το μέσο όρο δηλαδή τη. Ε, το εξαμήνου κάπου εκεί ε, θα απογειώσει το ΑΤΠ θα τρέχουν όλοι γιατί αυτό το δίνει με 0.46 που είναι η τιμή εξάσκηση τώρα ή τρέχουσα και θα το ανεβάσει θα είναι και η αξία του ΑΤΠ που αγοράζεις θεωρητικά όμως παίρνει στη μή 0.46 και το αγόρατο είναι το ΑΤΠ είναι option, δεν είναι, δεν είναι άμεσα το αγόραση στο κανείς μετοχές έτσι. ένας μηχανισμός δηλαδή, που προεξοφλεί μικρέ μικρές τιμές ή μεγάλες κτλ. Μετά τα, στα υπόλοιπα, η πανίσχυρη τριάδα, ο ΤΕΔΕ ή ο ΠΑΠ, που τραβάει βέβαια, και όλα τα βλέμματα πάνω υποχρεωτικά. Α πούμε, αφού ένα που θέλει να ανεβάσει, μια, έτσι, να ανεβάσει την αγορά, τα έχουμε πει χιλιάδε χρόνια, εκεί θα στραφεί, δεν μπορεί να πάει αλλού. Εκεί αργά και σταθερά είχαμε πει το κάποτε όταν ήταν 2 και 3 και 4 θα ήταν το 10 και οι 3. Γιατί ακόμα, αν δείτε στην ουσία, πάνε μαζί, χέρι-χέρι, πάει 11, 12, 13. Αναλλάσσονται δηλαδή στι τιμέ, τελικά βρίσκονται να έχουν και οι δύο κάνει τι ίδιε. Γιατί σας, δεν ενδιαφέρονται εδώ θεμελιώδη και οκολοκύθια, ενδιαφέρει να είναι ε, μετοχέ ρευστότητα, ρευστότητα, έτσι Να τραβάνε κόσμο. Με την ίδια βέβαια ευκολία όταν λήξει το παραμύθι, πιθανόν στι εκλογέ και δεν ξέρω αν ανάλαβε τα αποτελέσματα και τι συμμαχίε. Εκεί καλό είναι να είμαστε πουλημένοι και ολοσχερό ακόμα ε, εκεί τότε. Θα δούμε το ανάποδο. έτσι. Θα φεύγουν, θα φεύγουν, θα φεύγουν γιατί η ρευστότητα επιτρέπει να φύγουν και θα παίρνουν θέσει άλλοι. Αυτά τα χαρτιά που κινούν το δίκτυο δεν τελειώνουν. Είναι λογικό να. Ε, υπάρχουν και βέβαια, και, ε, όταν του ονομάσαμε Ιρακλής, ήταν η Ιρακλής του στέματο. Το στέμα το κατήχε η Εθνική τότε. Τώρα δεν είναι απλώ Ηρακλή. Κατέχουν και το στέμα ταυτόχρονα. Γιατί οι τραπεζικέ έχουν τα προβλήματα του και θα τα έχουν και είναι χαρτιά όπω και τα αγορά του που πρέπει να τα βλέπουμε. Ε, με βραχία έτσι βραχή πρόθεσμα βραχή σκέψη και μεγάλες αποδόσεις που μπορεί να τσιμπήσουμε να ρευστοποιούμε τουλάχιστον το 75% της θέσης και να μένουμε αν, αν είναι για κάποια μεγάλη αξία για κάποια μεγάλη ιδέα με το υπόλοιπο και να θέτουμε και τιμή στόπ την τιμή αγορά. είναι πολύ απλό αν έχει πάρει το TTP ένα 12 και πάει ένα 40, που είναι το 75%, κάνω το 25% τη θέση και στο, στην τιμή αγορά το ένα 10-12 που το πήρε, τελείω η κατάσταση. Για να, άμα δεν θε να βγει με τίποτα συνολικά. Κάτι, κάτι τέτοιου μικρού μηχανισμού να του κάνετε. εγώ τώρα με τη Μίγκα, α πούμε, που είχα κάποια σχετικά μεγάλη θέση, όχι τόσο, που άρχισα να το 38, 40, 40, 42 και σταμάτησα. Τώρα που είχε. Περάσει το, ένα μια αντίσταση που είχε γράψει και ο Φίλο κάτω 46 το τόσο εδώ 46-44 νομίζω. Πήρα κάποια γιατί, γιατί, αν πέραγε το 50-51, όπω το έκανα κιόλα, να πουλήσω αυτά. Και αυτό είναι μια μηχανισμό, αρκεί να έχετε βέβαια και κάποια ρευστότητα να το κάνετε. Να μην πουλήσω τα αρχικώ αγορασμένα. Πήρα κι άλλα σε μια διάσπαση έτσι σημαντική που εγώ τη θεωρούσα τόσο. Μπορεί να θεωρήσετε κάποια άλλη εσεί. Πήρα κάποια άλλα χαρτιά για να τα πουλήσω και όπω τα πουλήσα τώρα. Και παραμένω για, με τα υπόλοιπα και βλέπω. Ανεβάζεις και εδώ το stop loss, το, το, stop, το take profit πια, έτσι. Το ανεβάζεις, trailing still, με τις προηγούμενες τιμές κλεισίματος, σύμπλην 3, είναι ωραίο. Τώρα, ας μην ξέρω εγώ, πες ότι κλείσει η μικ 0, 53, 52, 3 βάζεις το 0,51,2 stop για, για take profit, μείον 3, έτσι. Αυτό κάνετε τέτοια να κάνετε. Να, αλλά να τα ακολουθείτε όμω γιατί δεν ξέρει τι γίνεται, να μην μα πάρουν τα χαρτιά. Περιμένουμε τώρα. Πήραμε ένα 25-30% μέσα σε δύο-τρει μήνε. Δεν το πάρουν μέσα σε <στονίτρια> δύο μέρε. Έχετε δει. Θυμάστε τη, τη, τη μέρα που έκανε την αλλαγή το, το rebalancing στου δείκτε που αλλάξαμε κατηγορία. Είχε κάνει μείον 30%, κάτι τέτοιο. Μπορεί να τα πάρει. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί να τα πάρουν τα κέρδη για πλάκα. Οι υπόλοιποι που είναι σε σοβαρή κατάσταση και μακροπρόθεσμη και λοιπά και λοιπά, δεν ακολουθούν αυτά καθόλου. Δεν κάνουν δοκιμές να παραμπούνε τώρα. Ένας που αγοράζει την είναι, ξέρω εγώ, για κτέρνα, εχαέ, ε, σοβαρά χαρτιά στο πετεντέ, όλα αυτά. Δεν κάνει ε, απόπειρες να πάει να χωθεί στα, στα χαρτιά αυτά, έτσι. Το πιθανότερο να το μεταγιώσει. Δεν ε, τα με με τη ματιά που βλέπεις κάποιο άλλο χαρτί που είναι μη μοτορόιλ δηλαδή ένα αγοραστή αγοραστείς μοτορόιλ δεν κάνει δεν κάνει πίδο να πάει στην τσαπερδόνα και δεν του τρελάνει ας πούμε να πάρει, πάρει και τα βρακιά εκεί στην καλή της να στο σπίτι ας πούμε περιμένει με τα βουλάκια έχει κάνει το, το φαγάκι έτσι δεν mm. κάνετε λάθη ή το μια φορά και κρύψτε το και από τον... Από τη Μόη και από του άλλου, από τα άλλα χαρτιά που γνωρίζετε. Μην μη του το πείτε καθόλου. Μην το μάθει ποτέ το απατημένο χαρτί. Λοιπόν, αυτά με την αγορά η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ. Ζητάει να υπάρχει και μια ρευστότητα. Εγώ, εγώ διατηρώ πάντα. Ακόμα και σε ούλτρα μπουλόνια αγορά. Διατηρώ πάντα. Αν πει, αν έχει λίγα λεφτά, τι ρευστότητα να κρατήσει. Εκεί πάει μόνο ο κούκκι και πρέπει, θέλει προσοχή. Τι μέρε που είναι για πωλήσει. Και α χάστηκε όλη την άνοδο. Αν δεν καθαστεί καλύτερα είναι να πουλήσει νωρίτερα. Α πούμε το Μήκο ακόμα και 52. Δώσ' τον τώρα και αν είναι τα χαρτιά σου λίγα 10-15.000, φτιάχνει πάρει 42-43, πάρει ένα 25% για να μπορέσει να έχει κάποια ρευστότητα για παρακάτω. Ε, με αυτή την έννοια το λέω. Πρέπει να είσαι λίγο, με τα λίγα, με τα λίγα λεφτά, πρέπει να είσαι λίγο πιο άμεσο. Άμα έχει πουλασεις ενα πουλά ένα 25-30-33 για να καλύψει μια τυχούσα υποχώρηση που θα δώσει ξανά ευκαιρίε για για αγορές πάντως έξω από τι τις και τα news driver έχουμε μια ανεξαρτησία του χρηματιστηρίου, για να κλείσω και μια εισρωή που είναι συνεχής έχει πάψει λίγο τον τελευταίο καιρό, <coughs> την παρακτηρώ μέσα στο πρόγραμμα που ξέρετε κυρίως στον ΟΠΑΠ και να αλλάξει σε άλλα χαρτιά που κάνουν την πρώτη ή δεύτερη κίνησή του. Στην εθνική, α πούμε, είχε μια μικρή εισρωή την πρώτη μέρα που. Πολύ μικρή όμω. Γύρω στο 7 8% του συνολικού τζίρου. Όπω λέει το πρόγραμμα έτσι. Το οποίο από ό,τι έχουμε δει, σχετικά είναι, αξιο, είναι αξιόλογο. Ε, δεν έχει δηλαδή μεγάλε εισρωέ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κυκλώμενο ακόμα το χρήμα. Κάπω στην ουσία περιμένουν και αυτοί, ε, σαν κι έτσι σαν αεροπλανάκι να περάσουν τα χαρτιά που έχουν αγοράσει όταν έγινε το, η αλλαγή μας εραδιόμενη σε επόμενους αγοραστές οι οποίοι από ό,τι ξέρω δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι long only ε, κάτι σπορατικές βέβαια Still Fairfax, ε, F Pro και τέτοια υπάρχουν ε, long only επενδυτές και fans και θα εμφανιστούν. Αυτοί θα πάρουν τη σκυτάλη ίσως για μια μακροπρόθεσμη με και μεγαλύτερη άνοδο που τι να αξίζει το χρηματιστήριο αν, αν ξέρω, εγώ, υπάρξει και στην πραγματική οικονομία και ακολουθήσει, έτσι. Προεξοφλεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δει στην πραγματική οικονομία τίποτα. Αλλά όπω έλεγα στην αρχή για τα μικρά χαρτιά, έτσι λέω και τώρα. Ας πούμε, Άλλο η οικονομία, η πραγματική, άλλο το χρηματιστήριο. Άλλο το συμφέρον του μετόχου. Α πούμε, οι δημοσιογράφοι όταν αναφέρουν και μια εταιρεία, την αναφέρουν την του μετόχου. Του μεγαλομετόχου για να γίνω συγκεκριμένο. Εμείς δεν είμαστε μεγαλομέτωχοι, θα πάει μπροστά η τράπεζα, είναι έγραφα, ξέρω εγώ, γράφαν και, και δημοσιογράφοι που τόσο αναπαράγωγοι όταν μια φορά, αλλά τέλο πάντων, και αυτοί, έχουν και αυτοί τα συμφέροντά του. Λέει, ας πούμε, ο Χαμελέων, δηλαδή, που τώρα και τον θεωρώ και σοβαρό δημοσιογράφο κάνει και ωραίες αναλύσεις και αυτά, για την πειραιώσου ότι είναι λέει, πολύ καλή η αύξηση θα πάει μπροστά και δεν θα πάει αλλά τη μεριά των τραπεζιτών που έχουν τις τράπεζες για <γίλες> η δικιά μας εμείς για να πάμε καλά θέλουμε μεγαλύτερες τιμές για να πουλήσουμε μακροπρόθεσμα βέβαια γράφει και μια λέξη για να το σώσει κάπως ε, θα ωφεληθούν και οι μέντροι τι είναι ωφεληθόν αφού μετά άμα του τύψεις και τους συντρίψει, θα πουλήσουν στα χαμηλότερα και θα το ξαναθυμηθούν οι άνθρωποι μετά από καιρό τι να δηλαδή, αεννοησίες τώρα. Λοιπόν, αυτά κατακλείδει και υπάρχουν τώρα, είναι μια διαλυμένη κοινωνία, έχει ευκαιρίες, έχει νέες, νέα πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας και ίσως και πιο ομαδικά να το δει και αλλιώ. Δεν μπορεί στην καρέκλα τώρα να κάθεσαι μόνο και να βγάζει λεφτά, σας το λέω εγώ. Θέλει και λίγο πιο... Έτσι παρά το ποδήλατο και βίδει και λίγο στους δρόμους